αν αντέχουμε αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας αλλά και για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες Είναι τις ε, Έλληνες και τους Ελληνίδε. όπως ακούσατε από τον πρωθυπουργό ε, χαρακτηρίζει τον λαό και κυρίως ερμηνεύει τον λαό Κάναμε στι εκλογέ, όχι του Ιανουαρίου, γιατί αυτέ δεν συζητάει κανεί, δεν του είναι και πολύ ευχάριστο. Αλλά στι εκλογέ του Σεπτεμβρίου επιτέλου βρέθηκε κάποιο να διερμηνεύσει, να ερμηνεύσει, να μεταφράσει το μήνυμα των συγκεκριμένων εκλογών. Και όπω ακούσατε, αυτό θα το ακούσουμε και τώρα σε πλήρη έκταση. Αυτό που όλοι είπαμε τον Σεπτέμβριο, αυτοί που ψήφισαν δηλαδή, αλλά παίρνουν η μπάλα όλου εμά, έτσι γίνεται σε αυτή τη δημοκρατία. Αυτό που είπαμε όλοι τότε είναι ότι αντέχουμε και δυσκολίες. Αρκεί να έφευγαν οι προηγούμενοι, οι οποίοι προηγούμενοι βεβαίως ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κατάλαβε ο Πρωθυπουργό, ότι είπαμε το Σεπτέμβριο ως λαός, είναι ότι βάλε και άλλα μέτρα. Και ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύεται ξανά στις νέες συνθήκες. Το ξεχνάτε αυτό. Πασχίζεται διαρκώς να βγάλουμε τον ελληνικό λαό αδαή, εξαπατημένο, ηλίθιο. Δεν χωρά από το μυαλό σας η ιδέα ότι ο λαός είπε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και δυσκολίε δυσκολίες αντέχουμε αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα.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 Αυτό ακριβώς είπαμε τον Σεπτέμβριο Όλοι εσείς που ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ Γιατί όσοι δεν ψήφισαν προφανώς δεν είχαν αυτό στο νου τους Όλοι όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ Η εντολή που έδωσαν ήταν ότι Αντέχουμε τις δυσκολίες Το κάνουμε για να μην έρθουν οι άλλοι Φέρε μέτρα, φέρε κόφτες Άυξησε ΦΠΑ, Μείωσε συντάξει, Βάλε φόρο βενζίνη, μπίρα, καφέ Κινητά, ηλεκτρονικά τσιγάρα, κανονικά τσιγάρα. Όλα αυτά και άλλα τόσα επί 10 όλα αυτά είπαμε τον Σεπτέμβριο γιατί κάπως έτσι το πήρε το μήνυμα ο Πρωθυπουργό και ο προσπαθώντας να είναι συνεπής και για να ικανοποιήσει το λαό αφού τέτοιο μήνυμα του έδωσε ο λαός υλοποιεί όλα αυτά τα μέτρα που κανένας άλλος προθυπουργός δεν έχει υλοποιήσει να πούμε την αλήθεια με τέτοια χαρά και με τέτοιο πάθος και σε τέτοια ταχύτητα Μέχρι τώρα, όμως, να πούμε και το θετικό της υπόθεσης, ε, αυτά τα μέτρα, το πολυνομοσχέδιο που πέρασε χθες με τους γνωστούς 153, ας έφυγε η Κατριβάνου, 153 είναι, ούτε να κάνουν η έξοδο δεν είναι ικανή, αυτή οι ΣΥΡΙΖΕΗ, όλα ω κότε και όταν είναι, και ακόμη όταν φεύγουν, πάλι ο φεύγουνε. φεύγουν. Παρένθεση θα την πιάσουμε παρακάτω. Ε, Αυτά τα μέτρα που ψηφίστηκαν χτες είναι τα τελευταία. Δεν το λέμε εμείς, αλλήμωνο. Το λέει και ο Τσίπρας και ο Καμένος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τα μέτρα που συζητάμε σήμερα, αυτό το επιπλέον 1% δεν είναι ευχάριστα μέτρα. Γιατί? Διότι οι πολίτε αυτής της χώρας έχουν ήδη δώσει πολλά. Όμω είναι ίσως η πρώτη φορά που είναι τόσο ορατή η δυνατότητα αυτές οι θυσίες να είναι οι τελευταίες και θα δώσουν μια άλλη προο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 έχουμε σε αυτόν τον τόπο με τη μορφή πολυνομοσχεδίου, εκτάκτων, μεσοπρόθεσμου ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μορφή μπορούν να βρουν για να μακελέψουν τους γνωστούς φορολογούμενους, μισθωτούς, χάμηλο συνταξίουχους και αυτές τις πολύ αγαπητές κατηγορίες της ελληνικής κυβερνήσης. Τα τελευταία μέτρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργό, όπως είπε ο Καμένος, ε, ακριβώς θα γίνει αυτό που είπαν αυτοί οι δύο και αυτό που έχουν πει και οι προηγούμενοι 22. Να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει ότι αυτά τα μέτρα, τα δύσκολα, τα βαριά, είναι πράγματι τα τελευταία. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Πόσχεστε, δεσμεύεστε ότι μέσα στο 13 δεν πρόκειται να γίνουν νέε περικοπές σε μισθού, συντάξει και επιδόματα. Ναι, βεβαίω δεσμεύομαι. Γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλα τέτοια μέτρα και δεν μπορούν να υπάρξουν άλλα τέτοια μέτρα. Κάποιοι θα λένε, και έχω ακούσει και από άλλους στο εξωτερικό, για νέα μέτρα. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθού και στις συντάξει δεν θα υπάρξουν. Όλοι έχουν τα όρια τους. Ε, είναι το τέταρτο πακέτο μέτρων το οποίο φέρνουμε. Θεωρώ ότι με αυτό το πακέτο και με τα χρήματα που πήραμε η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να κάνει μεγάλες αλλαγές. Θεωρώ ότι θα κρυθούμε όλοι μας από την υλοποίηση αυτού του πακέτου. Και εγώ πρώτο. Εάν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει. Αλλά η ανάπτυξη μέσα από πολλές συγκεκριμένε πρωτοβουλίες και προσπάθειες είναι πρώτο πιλόν. πυλών. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Και θέλω από εδώ το βήμα της Βουλής να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Με το προσχέδιο αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι οι θυσίες τους δεν πάνε χαμένες. Είναι ίσως η πρώτη φορά που είναι τόσο ορατή η δυνατότητα αυτές οι θυσίες να είναι οι τελευταίες θα δώσουν μια άλλη προοπτική. Δύο στα δύο, Αλέξη Τσίπρα. Είπε και τα δύο κλισέ που έλεγαν όλοι οι προηγούμενοι. Ακούσαμε εδώ, Βενιζέλο, Σαμαρά, Παπανδρέου, Πάπα Κωνσταντίνου, του καλύτερου δηλαδή, τον ανθό τη ελληνική πολιτική, όχι νεολαία σε καμία περίπτωση, ζωή. Δύο στα δύο. Το ένα, ότι είναι τα τελευταία μέτρα. Ναι. Το δεύτερο, ότι οι θυσίε πιάνουν τόπο. Και τα δύο τα έχουν πει με διάφορου τρόπου και σε διάφορε καταστάσει. Όλοι οι προηγούμενοι τα είπε και ο Αλέξη Τσίπρα για να μην μείνει τίποτα πια που δεν έχει ξεσηκώσει, αφήσει, κοπιάρει με το χειρότερο τρόπο από τους χειρότερους προηγούμενους είναι αυτή η ρήξη με το παλιό που μας έλεγε στις διαφημίσεις στις εκλογές του Σεπτεμβρίου το έλεγε αυτό ότι ε, τελειώνουμε με το παλιό αυτό ακριβώς εννοούσε μια αλήθεια τώρα, μια αλήθεια μεγάλη αλήθεια όμως από τον Τσακαλώτο πουλάμε ακόμα και την Ακρόπολη και όταν μας λέτε ότι εμείς δεσμεύουμε τη χώρα για 100 χρόνια και ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση έχετε δίκιο Jestem inny dawno, nie zrozumiałem. nie zrozumiałem. Jestem inny dawno, nie zrozumiałem. Jestem inny dawno, nie zrozumiałem. nie nie nie nie nie Jestem Ο καμένο είναι αυτό φωνάζει και δεν είναι καθαρή φωνή. Το διορθώσαμε λίγο στον κόφτη, στον κόφτη και εμεί. Εμεί, βέβαια, τον κόφτη το χρησιμοποιούμε άπειρα χρόνια. Μοντάζ το λέμε. Διορθώσαμε για να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τουλάχιστον, αν ακούνε, να ακούνε τον εαυτό του να λέει κάτι αληθινό. Γιατί, αν βάζουμε αυτού ή τα αποσπάσματα, μόνο ψέματα. Εμεί δεν είμαστε τέτοιοι. Του αγαπάμε, του φροντίζουμε και θέλουμε να έχετε μια καλή εικόνα για αυτού. Γι' αυτό εδώ κόβουμε ό,τι μπορούμε. Ράβουμε επίση για να φαίνονται πιο ειλικρινεί, τουλάχιστον στα αυτιά σα. Ο, είναι αυτοί οι ωραίοι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα και ένα από ό,τι τη... φαίνεται και από τη Zoom Είναι η κυρία Κατριβάνου που αφού ψήφισε το αρχικό ναι, έφυγε μετά, αλλά άφησε στο τέλο να ψηφίσει. Μην και δεν έχουν ψηφίσει κανένα δύο και πέσει κυβέρνηση και το χρεωθεί ίδια. Τέτοια ρωμαλαία στάση, τέτοιο θάρρο, πάντα βασισμένο στι παραδόσεις τη αριστερά. Αλλά είναι και ο Δημαρά, ο βουλευτή που έμεινε, ο οποίο όμω αλλά παρόλα αυτά ψήφιζει. Εγώ ξέρω ότι οι υπουργοί το πάλεψαν ξενύχτισαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σώσουν Εγώ όμως δεν πανηγυρίζω δεν θριαμβολογώ Ίσα ίσα θέλω να εκφράσω τη λύπη μου Είναι κανονικό να μπαίνουν τόση φόρη Όχι, δεν είναι φυσιολογικό Όπως δεν είναι τιμητικό να παραδίδουμε τη δημόσια περιουσία άμεσα ή έμεσα στους ξένους Πού αλλού γίνεται αυτό Σε ποια Άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Λυπάμαι πραγματικά για την τραγική κατάσταση τη πατρίδα μου. Θρυνό και για την αριστερά που αναγκάζεται να ψηφίζει πράγματα έξω από το πιστεύω τη. Θρυνό για την παράδοση σε ξένου των αεροδρομίων, των λιμανιών και γενικά των υποδομών τη πατρίδα μα. Θρηνώ για τη μερική υποδούλωση των Ελλήνων και τη πατρίδα μου στι πολυεθνικέ και ξένε κυβερνήσει. Θρηνώ για το 50% τη δημόσια περιουσία παραδίδεται σε ξένου. Δεν μπορούμε λοιπόν να πανηγυρίζουμε. Δυστυχώ, εδώ φτάσαμε. Αυτό για μένα είναι κατάδια. Θρηνό. Γιατί θα ψηφίσω μέτρα που δεν θέλω αλλά δεν έχω άλλη εναλλακτική για την πατρίδα μου. Είδατε τι τραβάνε αυτοί για εσά, για εσάς. Θρυνούσε με ο άνθρωπος, θρυνούσε, δάκρυζε κιόλας αλλά τα ψήφισε. Για εσά το έκανε, για ποιον το έκανε γιατί δεν βλέπει άλλη εναλλακτική. Και αφού δεν βλέπει άλλη εναλλακτική ψηφίζει το θάνατο. Όχι τον δικό του, εννοείται. Όλων των υπολείπων. Παρ' όλα αυτά θρυνεί όμω. Να ξέρετε, δεν πάτε άκλαφτοι. Έχετε ένα βουλευτή που σα θρύνισε. Ενώ ήσασταν εν ζωή, το είδατε, το παρακολουθήσατε. Μπράβο στον κύριο Δημαράμ, μπράβο στην αριστερά, μπράβο σε αυτά τα στελέχη που έχουν μαζευτεί όλοι όμω εκεί, όλοι με στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πράττουν πάντα με ηθικές αρχέ, με αξίε που προέρχονται, όπω οι ίδιοι λένε, από τα παλιά χρόνια τη αριστερά. Δεν είναι ο μόνο που τα λέει κάπω έτσι. Ε, τόσο έντονα όχι. Τα έχουν πει και άλλοι ότι εξαναγκάζονται με το πιστόλι στον κρόταφο, με το μαχαίρι στο λαιμό να πάρουν μέτρα που δεν θέλουν, που δεν είναι στον αξιακό του κώδικα, ότι έχουν τέτοιον και αναγκάζονται κάθε φορά να ψηφίζουν εκβιαζόμενοι για το καλό κάποιον Αναγκάζονται να ψηφίζουν αυτά τα μέτρα. Την απάντηση σε όλου αυτού, γιατί και γι' αυτό έχει μιλήσει, στο παρελθόν πάντα, την έχει δώσει ο Αλέξη. Υπάρχουν πολλοί βουλευτέ οι οποίοι λένε, και εγώ του ότι η συνείδησή του ορίζει. Να ψηφίσουν το Μεσοπρόθεσμο. Εγώ του σέβομαι, ειλικρινά. Διαφωνώ μαζί του, αλλά σέβομαι αυτού που θα μου πούνε ότι εγώ με το χέρι στην καρδιά το ψηφίζω. Διότι αν ειλικρινά πιστεύετε ότι θα σώσει τη χώρα ένα πρόγραμμα που θα δώσει νέα, πιο ακριβά δάνεια, που θα δώσει νέα λιτότητα, εκποίηση δημόσιου πλούτου, αν το πιστεύετε κάντε το. Ξέρετε τι δεν ανέχομαι. Κάποιους οι οποίοι μα λένε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε πλήρω. Ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μα, αλλά θα το ψηφίσουμε. Και δεν με ενοχλεί αυτό, διότι με ενδιαφέρει, δεν θα πω ψέματα. Η, αξιο, η αξιοπρέπεια του καθενό και τη καθεμιά είναι δικό του ζήτημα. Αυτό που πιστεύω ότι δεν έχουν δικαίωμα και πρέπει να σεβαστούν είναι την νοημοσύνη μα. Ακριβώ. Όλο όπω είναι, το αντιγυρίζουμε προ του βουλευτέ, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και αυτό κατά καιρού λέει ότι εκβιάστηκε, δεν τα θέλει, αλλά τα ψηφίζει και τα ξαναψηφίζει και φέρνει και άλλα και τα ξαναφέρει και άλλα. Η νοημοσύνη μας έχει ένα πρόβλημα, έχει δεχτεί μια επίθεση από όλους αυτούς, αλλά τι να κάνουμε δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση η νοημοσύνη έχει δεχτεί επίθεση και η τσέπη και η ζωή και η καθημερινότητα όλα έχουν δεχτεί τη γνωστή επίθεση υπάρχουν όμως και τα φωτεινά μέσα σε όλα αυτά, τα ανακαλύπτει πάντα ο Κατρούγκαλος, ο κομμουνιστής όπως δηλώνει Κατρούγκαλος, να ακούσουμε δύο από τα πρώτα θετικά. Εφόσον όπως όλα δείχνουν, Από το επόμενο εξάμεινο γυρίζουμε στην ανάπτυξη Σας ευχαριστώ Βανίγερο Ήδη να πω για πρώτη φορά Έπεσαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΑΕΔ Κάτω από ένα εκατομμύριο Μπράβο Και για α, το τρίμηνο, το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου Δείχνει ότι έχουμε περισσότερες δουλειές Μπράβο Και από τους Έλληνες έχουμε πάρει πολλά Και του έχουμε δώσει λίγα Το Καζανάκι, φίλε και φίλοι, θα φορολογείται με 24%. Κάθε φορά που θα τραβάτε, η Καζανάκι, 24% φόρο απογετεύσεω. <laughs> να μια είδηση πολύ καλή. Καλή είναι αυτή η είδηση. Καλή τη λε. Ο Γιώργο Σουαφιά την ανακοίνωσε, ξέρει από οικονομικά. Οπότε λογικό να φωτίσει με το δικό του τρόπο την πολύ α, απλή αυτή. Μέν στην κίνηση, αλλά. Με επιπτώσει, είδηση. είδηση και πράξη, όπω όλοι καταλαβαίνουμε. Και ακούσαμε τον Κατρούγκαλο πριν: Τα καλά νέα τη μέρα έχουν πέσει άνεργοι εγγεγραμμένοι κάτω από το 1 εκατομμύριο, φτάσαν και αυτοί να μετράνε του εγγεγραμμένου, και ανοίγουν δουλειέ. Ανοίγουν δουλειέ. 2016, και ακόμη δεν έχουμε πάει στο δεύτερο εξάμεινο. Που έρχεται νέα εποχή, που θα είναι πρώτον πυλών η ανάπτυξη. Δεν είναι δικά μα λόγια του Πρωθυπουργού, και που έρχεται η Άνοιξη. Η Ελλάδα με ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή Οι αποφάσει για το χρέος σηματοδοτούν την εκίνηση μιας εποχής δημιουργία και προκοπής για τον τόπο Για τις Ελληνίδες και τις Έλληνες Ανάπτυξη <συγχαλίδια> μέσα από πολλές συγκεκριμένε πρωτοβουλίες και προσπάθειες είναι πρώτον των πυλών. <συγχαλίδια> Για τις Ελληνίδες και τις Έλληνες. <συγχαλίδια> Μπορεί η άνοιξη σε λίγε μέρες να τελειώνει, όμως η πραγματική άνοιξη της οικονομίας βρίσκεται μπροστά μας. <συγχαλίδια> <συγχαλίδια> Το καζανάκι φίλες και φίλοι θα φορολογείται με 24%. Του πήρε κάτω, του πήρε κάτω, γιατί προφανώς θα είναι. Εδώ, Ελλεινοφρένεια, όπως κάθε μέρα: 2.11.200, 8.200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ χαρά και με αγάπη και ιστορική κυρίω. Ιστορική χρειάζεται, αλλά ποιος έχει το κουράγιο να τη δώσει. Ο Αποστόλη, μάλλον κάτι λίγα από θέματα. Έχει. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και τώρα έχουμε ένα καλό λόγο για όλου αυτού που και χτε, 153 των αριθμών και κατριβάνουν μέσα, ε, ψήφισαν αυτά τα καλά για μα για να έρθει η ανάπτυξη να είναι πρώτων για να έρθει η άνοιξη και για να έρθει από την επόμενη όμω εβδομάδα η Νέα εποχή. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχτήσης ονομαστικής ψηφοφορίας ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν, ναι, 153 βουλευτές. Ολυπού! Ναι, 153 βουλευτές. Πούλημένοι, πούλημένοι, άλλοι στρατάτες σας μένει, μνήμα σας Πώς το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία Για τους Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. και την Ακρόπολη και όταν μας λέτε ότι εμείς δεσμεύουμε τη χώρα για 100 χρόνια και ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση έχετε δίκιο Ο τσακαλώτος σε άπτεστα ελληνικά για να τα καταλαβαίνουν όλοι Ο Κυριάκο έχει σπουδάσει στο Χαρβάρτι είναι μια ερώτηση και η απάντηση είναι ναι, πράγματι Και πράγματι, πράγματι χρειάζεται ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, ένα μηχανισμό ελέγχου των δαπανών. Και πράγματι, πράγματι, και υπήρχε τέτοιος μηχανισμός από το 14. Γιατί δεν αρκούσες τους ξένους. Πράγματι, πράγματι, το Γάμα το έχει σβήσει από εκεί, ίσως να θέλει να το χρησιμοποιήσει κάπου άλλου. Ρε φιλε, κάνουν μια χάρη. Πέσω και στο ευθυμάκι εκεί δίπλα. Γιατί είναι τη μόδα, ξέρω εγώ φέτο, και το λένε εδώ και καιρό και το λένε όλοι. Αυτό το πρώτο φορά αριστερά είναι αειδία. Προσπαθήστε όσο το δυνατόν να το ελαττώσετε. Γιατί δεν στέκει το ένα με Όχι, θα τα ακούτε. Στα μούτρα εκεί. Σας δεν όχι, με όχι, νοιάζει. Είναι. Δεν με νοιάζει. Θα τα ακούτε. Λέγω. Φάγατε ίχω. την αυτοπάτη. Χαίρετε. Στα μούτρα τώρα. Το βασικό τη υπόθεση είναι ότι αυτοί οι χάλιδε είναι τόσο χάλια που οι προηγούμενοι είναι λιγότερο χάλια. Καλά, αυτό δεν σημαίνει τώρα δεν ξεγνιστούν και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 Τώρα όσοι αναφορά το εκα. Να το φέρετε πίσω όσα αφορά το εκα. Συγμέρι λαμόγια για πατεώνε, κολόγαιρέ. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό δεν το πεντάρικο πώ είναι. Μα δεν υπάρχει εκατοσ, το ΕΚΑΣ το έχουν κόψει εδώ και 50 χρόνια τώρα σε ευρωόβου. Μπορεί με στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, έμεσα. θα σε χέσω. Όχι, δεν υποστηρίζω κανένα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορώ και την παραπληροφόρηση, ρε παιδιά. Σιγά μου που δεν την μπορεί παραπληροφόρηση τόσα χρόνια, Ντένα, μέγα, σκάι, δεν είναι ένα μέγit, τι δεν μπορεί. Δεν μπορώ να τι έβλεπα και δεν τι βλέπω. Επάσει περιπτώσει, ότι ακούω τώρα πλέον. Έφινε το όχι 67% και λέγαν τον το μένουμε με Ευρώπη είναι μπροστά και ότι γίνεται ναι. χαμό στον κόσμο. Τα λέγανε, τα ακούγανε μόνοι Εγώ, εμπάσεις, περιπτώσει δεν τις παρακολουθούσα ποτέ και δεν πρόκειται να αρχίσω να τις παρακολουθώ τώρα. Χιεσμένους τις έχω και αυτούς και την Ευρώπη της και όλα της. Ναι. ναι. ναι. Σόπα, ρε. Έπιασα γραμμή. Ναι, ρε, έπιασα τη θέση. Ω, πο, ποπλάκα κάνεις τώρα. Δύο λέξεις και θέλω να δω την αντίδρασή σου. Εθνική κυριαρχία. Ω, λαϊκή ανεξαρτησία. Όλοι, όλοι ζητούν. Πιστεύει ότι έχουμε. Ναι, καλά. Έχουμε λαϊκή κυριαρχία. Σοβαρά μιλά Πιστεύει ότι δεν έχουμε. Είτε εκχωρημένη είτε όχι έχουμε. Εθνική, εθνική πάντα μιλάτε. Εθνική, εθνική. εθνική, εθνική. Πώ πά για λαμία. Έτσι εθνική. Περνά για νοκλάδι. Ξατάτε, πόσο θα σε πάει. Πόσο σε βγάζει βενζίνη. Γιατί είναι και απική οδό. Μπαίνουν και Δεν είναι μόνο η εθνική. Με την απτική οδό αυτό που με συγκινεί πάντα είναι αυτό το τραγούδι τη Ζουγανέλη. φοράει νυχτικό κάτω από τη φανέλα από τη ζακέτα. Τέτοια τοποθέτηση προϊόντος δεν την είχαμε πάρει από τότε okay. Απογοητευμένο. Σε ριζέω. Δεν είσαι ο μόνος. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα γοητευμένο Σε ριζέω κάπου. <σχ> κάποτε σε ένα σπίτι, κρυμμένο. <σχ> να σου πω όμω. Η διαφορά όμω με αυτά που λέει ο Θήνο είναι για ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα. Το έχει 500 φορέ ψέματα, μα δεν είναι ψέματα, ψέματα, ψέματα. Ρε φίλε, για κάποιου δεν είναι ακριβώ έτσι. Δεν είναι ψέματα. Είναι ότι απλά ξεκίνησε κάτι και δεν τα καταστρέφαγε τα μούτρα του, η τύχη και συνδικολόγησε, βάλει την ουρά στα σκέλια, πε ό,τι θέλει. Αλλά άλλο το ψέμα και άλλο αυτό. Εμεί και τι θέλουμε οι Έλληνε να καλώ Αγώνα. Αν αυτό αγώνα τον ξεκινήσουμε και ειδικά το χάσουμε δεν μα αρέσει αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά το πληματάκι τη αριστερά, του Κουκουέ, δηλαδή, περί συνθήκον ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει με τον αγώνα αφού δεν ήξερε και τα ξέρε και λοιπόν. Ένα κάτσουμε τότε να περιμένουμε ότι θα έρθουν συνθήκε και όλα αυτά για να ξεκινήσουμε κάτι. Δηλαδή ο Λεονίδα ήταν μαλλιά που ξέρω ότι δεν θα βγει τίποτα και βασικό το φρνόδο. Να μην πήγε, επειδή ξέρω ότι δεν είναι συνθήκε καλύτερε για να κερδίσει το τζερξι, έπρεπε να μείνει σπίτι του. Πού είναι ο Λελλονίδα τώρα, άρπατε. Και θα λένε γιατί δεν ήταν ώρε συνθήκε. Πάτα μα Λεονίδα. Συνθήκες, είχα νοριμάσει συνθήκες τράβα μαλάκα φάει το κεφάλι σου Και πήρες το λαιμό του και τους άλλους Άμα δεν οριμάσουν οι συνθήκες φίλε Είμαστε λευτεριάς λύπασμα οι πρώτοι νεκροί εμείς Οπότε περιμένουμε, αράζουμε και μέχρι τότε Χαλαρά, απολαμβάνουμε τα καλά του καπιταλισμού Λοιπόν, θα σου βάλω και λίγο άσημο που ταιριάζει Σιγουριά και δόξα τον Θεό Τα καλά στον καπιταλισμό Είναι πως έχει μηχανισμό. Από τα αυτιά τον στο στο λαγό Και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτούνα Για να σας εκτονώνω να πλαίσιο το νόμο Μα εμπιστεύει ξανά, στις νέες συνθήκες. Είπε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και δυσκολίες αντέχουμε, αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. <Τι> <Τι> <Τι> ακριβώς κάναμε το Σεπτέμβριο, ευτυχώ που υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας, για να μας το θυμίζει, γιατί έχει μια αξία γενικότερα επειδή ο λαό ξεχνάει. Υπάρχουν οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί εν που θυμίζουν πώς επέλεξε, τι επέλεξε και πώς συμπεριφέρθηκε. Ο λαό τη πρόσφατε εκλογέ στη Βουλή, ευτυχώ, αυτό το τρίμερο μίλησε, όχι για πολύ δυστυχώ, ο Πολάκη. Πρώτον, αυτό για να ξεκαθαρίζω. Διότι εμεί κάποια πράγματα τα κάνουμε εκβιαζόμενοι και με το μαχαίρι στο λαιμό και θα τα αλλάξουμε, γιατί θα το ισορροπήσουμε το πράγμα και θα το αλλάξουμε. Εσά είναι μέσα στο DNA σα να τα δώσετε όλα. Προ τη Νέα Δημοκρατία μιλούσε ο Πολάκης και του είπε: Όπω ακούσαμε, ότι εσεί έχετε στο DNA σα να τα δώσετε όλα. Το είπε αυτό που ψήφισε για 99 χρόνια να δώσουν τα πάντα, η κυβέρνηση τη αριστερά. Ήταν πολύ ωραίο ένα να απευθύνεται στον άλλον. Το είδαμε πολλέ φορέ να παίζεται αυτό το έργο το Σαββατοκύριακο. Ποιο είναι πιο καλό πολιτή, ποιο τόλμησε να πουλήσει περισσότερα, ποιο δεν τόλμησε να εφαρμόσει λιγότερα μέτρα, περισσότερα μέτρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο το Σαββατοκύριακο από πολλέ Πλευρές. Κάποια στιγμή σηκώνεται και η Ντόρα και μίλησε για εθνικέ προδοσίε. Μίλησε για όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεπουλάει. Ενώ ξέρουμε στο βάθο ότι αν θα μπορούσαν θα τα είχαν κάνει και αυτοί, αλλά δεν μπορούσαν. Γι' αυτό άλλο ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν αυτά που δεν μπόρεσε η δεξιά. Το ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα έρχεται να αντικαταστήσει το άλλο νεοφιλελεύθερο κόμμα. Τα έλεγε, εν περιπτώσει, αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη, πολιτή μετρητή, θα πήρε ο Αλέξη Τσίπρα και τη απάντησε με τα δικά τη λόγια. Τολμάτε λοιπόν να μα εγκαλείτε εμά για ξεπούλημα. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά θα ήθελα να θυμίσω, γιατί αν δεν κάνω λάθο, η κυρία Μπαγκογιάννη χθε μίλησε με βαρύτατου χαρακτηρισμού. Ε, βαρύτατου. Μίλησατε για άρση κυριαρχία. Θα ήθελα λοιπόν να θυμίσω στην κυρία Μπαγκογιάννη τι έλεγε το 2011 ω πρόεδρο τότε τη Δημοκρατική Συμμαχίας σε συνέντευξή στο ΣΚΑΙ. Κατέθετε τρει προτάσει για την αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία. Πρώτη πρόταση. Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη υπηρεσία για την διαχείριση της δημόσια περιουσίας... Και τον αποκρατικοποιήσουν. Να δοθεί στον φορέα. Το, δεύτερη πρόταση. Να, δοθεί στον φο, να αποδοθεί στον φορέα το υποαξιοποίηση μέρο τη περιουσία που θα προκύψει από την απογραφή τη δημόσια περιουσία. Και τρίτη. Από τα έσοδα το 50% να πηγαίνει στην κάλυψη των δανείων τη Τρόικα και το υπόλοιπο 50% ισόποσα για την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακών και την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Κυρία Μπακογιάννη, όταν τα προτείνατε εσεί, ήταν προτάσει σοβαρές. Τώρα είναι άρση της κυριαρχίας και λυπάμαι πάρα πολύ λυπάμαι πάρα πολύ για την διπροσωπία σας. Για το διπρό σας πρόσωπο. Είναι αποστόμος. Δεν το συζητάμε. Όμως το θέμα είναι το εξής. Τι ωραίο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας να εφαρμόζουν ακριβώς αυτά που έλεγε τώρα Μπακογιάννη πριν 3-4 χρόνια. Είναι αυτή η ρήξη με το παλιό που λέγαμε νωρίτερα. Λέτε το ότι ο, ο, ο αντιπρό <δελίου> το Μπροβόσκι δήλωσε το εξή: Ότι. <δελίου> Δεν ακού που σε φωνάζω. Ε! <δελίου> Εντάξει τώρα, με αυτό είναι το θέμα σα. <Δελίου> το θέμα μα είναι όλα τα άλλα εκτό από τον Ντομπρόβόσκι. Έλα! Ένα πήμα διασκεύασα λίγο, είναι, να στο το πω. Όχο. Oh, oh. Αλέξη Τσίπρα, αρχηγέ, εδώ στο σύθημα εσύ και η χαρά θα αναστηθεί. Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα λάψει, θα με ένα Αλέξη Τσίπρα, σαν κι αυτό, να την τρώει τα το αφεντικό. Τον αγαπώ τον Αλέξη! Μαλακιά κάνεις που δεν το κάνεις ραπ. Τον αγαπώ! Κάτω τραγούδι με ελοποίησε. <laughs> Κάτω τρίγες μαλακίες, <laughs> αυτά τα going through τα κάνουν επιτυχίες. Φιλικού χαιρετισμού στον παππούλι που πήρε τι προάλλε και έλεγε, έλεγε που ήταν η Σεριζέω, ρε εντάξει. Άντε, μαζευόμαστε στην τροφιά. Ναι, ναι. Φιλάκια, Μανάριου. Άρα, για ζάλοκο. Για. Πού το συνοχωράτε αυτό το παλιό παιδί, να πούμε τον Αλέξη. Είναι μικρό παιδί, μέχρι να πετάσει το 50-60 χρονών. Θα βάλει λίγο μυαλό, θα καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Καλαλογικά θα έχει μάθει μέχρι τότε κιόλα. <Δυκλή> Αν δεν πειραματιστεί κιόλα, δε τι νόημα έχει. Ενάς... Πού θα μάθει, μα θα έχει κάνει σπίτι του. Θέλω μια χάρη να γίνεται. Τι? Αν υπάρχει περίπτωση σε ένα DVD ή MBC τη Ευρώπη, Στο λέω από τώρα, σίγουρα. Του λαού τη ιστορία όλα που λέτε, να μπορέσει τα... να, να τσέφθει στο σπίτι. Καλλιά λοιπόν, <Δυκλή> έχω ήδη ετοιμάσει για σένα. <Δυκλή> ναι. Νάτο Πού οντό. Ένα-μυδέν. Δεν σοφάρισα, μου την έφερε. Ήθελα να σοφάρισω τον τελευταίο με τον Καλαμούκι Να σου ρε η Αποστόλη. Τώρα πριν λίγο έλεγε ο Καλαμούκη για το Πάμε. Δηλαδή μόνο το Πάμε ισχύει. Οι άλλοι διαδηλωτέ δεν ε, διαδηλώνουν για τα δικαιώματά του. Μόνο το Κουκουέ είναι στο Σύνταγμα. Όχι, κανένα και η Γεσέ και η Αδεδή. Γεσέ του Παναγόπουλου. Ολευταί, όλοι. <laughs> Πολύ. Γιατί. Από άλλε μάνε είναι, επαναλαμβάνω. δεν είναι, να το πούμε και αυτό. Ναι, έχετε ένα κούλμα με το Κουκουέ. Πολύ. Άγρε, Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί οι Έλληνε κάτω στου δρόμου. Περίμενε, πώ θα είμαστε όλοι στου δρόμου. Συνέρχεσαι. Όλοι, όλοι οι Έλληνε, εκτό από του φασίστε ψυχρού. Α, εκτό από γιατί οι Έλληνε δεν όλοι μαζί να είμαστε. Δεν κατάλαβα. Πώ είμαστε όλοι μαζί και μπολιάσαμε ξαφνικά με φασίστε μέσα. Και ήμασταν πάλι όλοι μαζί. Έτσι να είμαστε όλοι μαζί. Και οι φασίστε μέσα. Όχι, δεν θα κάνει ψέρεση. Κομμένοι, κομμένοι μαζέψε. Δεν σα ακούω άλλο. Αυτό είναι ρατσιστικό. Του φασίστε του κάνει πέρα, φίλε Έλληνε όλοι μαζί. Δεν έχει τόπο. Πάμε να φτιάξουμε τώρα. Δηλαδή, εσύ βάζει όλου του φασίστε. μαζί, μαζί. Ε, Καταρχήν να συζητήσω ποιοι είναι φασίστε. Μεγάλη κουβέντα. Μα στη Χρυσή Αυγή δεν είναι. Μόνο? Είναι. Είναι κι άλλοι, αλλά κυρίω στη Χρυσή Αυγή που είναι με τη τώρα. Δηλαδή, με του άλλου που δεν είναι δηλωμένοι, που δεν, δηλωμένοι που δεν είναι στη Χρυσή Αυγή, θα είμαστε μαζί. Εγώ θέλω να είναι όλοι μαζί οι Ηνωμένη Αριστερά, αλλά αυτό που το έχει απαγορεύσει το ΚΚΕ. Η Ηνωμένη Αριστερά την πιέρινε. Δηλαδή, το ΚΚΕ θέλει να παίρνει το 60% να είναι μέσα στη Βουλή και να λέει όλα, όχι. Βρενέτο κουβέντ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 Τζάκρι, βέβαια. Γιατί του θέλει το κουέ. Δεν θέλει το κουκουέ αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβε έχουμε πήξει αριστερού και ο κουκουέ του κρατάει στο περιθώριο. Ε... Με λίγα λόγια, θα σα το πω, κάνει πολιτικό μπούν του Κουκέ σε συντρόφου αριστερού, α πούμε ανέταχου. Ξάβγανε στέγη και δεν του δίνει τι στέγη. Σα φυλιάζε, μουσιά του. Για να γράψετε κάθε νέο φιλελέγκα, α πούμε, να του έγινε. Εσύ κάνει το αναπαντάτη και καλά κανεί με τον καλαμούκι. Δεν επαναστάτηκαλε. Να κριτικάτε και, και το κουκέ. Εδώ έτσι, η επανάστασα ξέρει πόσα χάλε χθε Έτσι, είναι επανάσταση, παιδί, να... μου ξέρει ότι το κίνητο, έχω τι Έτσι, ε, ε, εσύ μένεις στο μάξι μου δίπλα. Περίπου. Τώρα μπορεί να ξαναπάει ο Τσίπρας αλλά αυτή τη φορά να καταθέσει τα Στέφανα το εκτελεστικό απόσπασμα και στους δίμπιους που πέρανε μέρος αυτές τις διαδικασίες εκεί γιατί και αυτή νομίζαμε ότι έτσι πρόσθεται όλη τη χώρα. Το ίδιο μοτίβο είναι και ο, ο Τσίπρας τώρα. Ας πάει λοιπόν να καταθέσει τα Στέφανα εκεί. Γιατί η ιδεολογία σύντροφοι του κουκουέ δεν αλλάζει με την επιφύτηση. Αλλάζει όταν στην πράξη ο κόσμος δει ότι αριστερές λύσεις υπάρχουν. Και αλλάζουν οι συσχετισμοί πρωτίστως όταν υπάρχει ελπίδα. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός της αριστεράς και των λαϊκών στρωμάτων είναι η απελπισία. Γι' αυτό το λόγο η, αφή, η αφήγηση της κυβέρνησης τη αριστεράς συνεχίζεται. Με αυτό το αισιόδοξο θέλαμε να σα αφήσουμε, σύντροφοι όλοι και του Κουκουέ και οι άλλοι, γιατί οι αριστερέ λύσει υπάρχουν στην πράξη. Όλο αυτό που ψήφισαν χτε, όλο αυτό που ψήφισαν πριν 15 μέρε, το τεράστιο μνημόνιο το 3ο του Ιουλίου και όλα αυτά που θα έρθουν είναι οι αριστερέ λύσει στην πράξη, όπω λέει ο Τσακαλώτο, γι' αυτό συνεχίζεται το αφήγημα. Ευχάριστο το λε, γι' αυτό και σα το αφήσαμε για το τέλο, αφού σα πούμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στι 10 παρα 10 αμέσω μετά τη Μουρμούρα στον Α. Να σα πούμε ότι τώρα έχουμε λαό και αμέσω μετά μαγκαζίνουμε όλα τα νεότερα. Γεια σα. Ρε, όσο περνάει καιρό, γίνεται μεγαλύτερε ντίβες τελικά. Λογικό δεν είναι, δεν κατάλαβα. Και <συ> λένε Μενεγάκη κάποια στιγμή ξεκίνησε βοηθό στη Μέγα Τώρα τη βλέπει τη Μενεγάκη και Όχι. Έτσι. <συ> Έλα, σου να πάμε στο θέμα μα. Άκου φίλο. Μαγαρίζω, ξέρω, σημαίνει σαν κριτικά εδώ. Μαγαρίζω, έτσι, ξέρω. Ναι, Ναι, βρωμίζω, λεκιάζω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Απίσω στο θυμίο και σε σένα το λέω. Μην αποκαλέσει τα αριστερό, αυτό καραγιώζει. Ένα το κρατούμενο. Ένα. Μαγαρίζει την έννοια του αριστερού, δεύτερο. Τη θεωπευτά του θα την έχει πάρει χαμπάρι, έτσι ότι είπε έτσι. Ποια? Η Θεοπευτέ, μια βουλευή του ΣΥΡΙΖΑ. Χθε το βράδυ στη Βουλή. Κάποιο να δει είπε. Λοιπόν, σιγάλη του φόρου λοιπόν. Αφορούν μόνο όσου πίνουν, καπνίζουν και πίνουν καφέ. Ένα π... παίρνουν τίποτα αυτή. Παίρνε. Ναι. Ότι παίρνουν παίρνουν. <συγγγγγγγγγγγγγγγγ> Το πόσα δεν το ξέρουμε λοιπόν. Δηλαδή ξεπουλημένοι είναι σίγουρα λοιπόν. Το πόσα παίρνουν δεν το ξέρουμε Τίποτα δεν εκτιμάται. Με τον καφέ μου έρωε, τη ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν εκτιμάμε τίποτα. Γιατί είναι ανάγκη να πίνει καφέ το πρωί, να πίνει τσικνίδα. Δεν στα να υπάρχουν. Σωστό. Έχει... Κατάγε στο ένα κατάγη και το άλλο γιατί να μην το πει. Η τσουκνίδα είναι τέλεια, καθαρίζει και το αίμα. Να ξέρει πάνω, αλλά. Μα έχει το έντερο παιδί μου, τον καφέ δεν το πίνει για το αίμα, τον πίνει για το έντερο. Να κάνει δουλειά το πρωί. Άρα, να πηγαίνει του αλέντα. Σωστό, αλλά ξέρει, χαλάει το ασβέστιο, δεν δε λέει. Τη δουλειά πάνω την κάνει. Εσύ με καφέ πάνω δηλαδή. Ε, με καφέ και τσιγάρ, όμα Δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος yeah. Δεν ξέρω πως έχουν βολευτεί με το ηλεκτρονικό γίνεται δουλειά yeah. Πού κάτι για τον κύριο Λεβέτη. Εγώ είμαι ένας ψηφοφόρο, ο οποίος δεν είμαι κοματός ψηφίζω από εδώ, ψηφίζω από εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή είσαι κομματόσκυλο, αλλά είσαι αλακάρτ. Είμαι ελεύθερος σκοπευτή. Λοιπόν, είπε προχτέ ο, ο Λεβέντης αν δεν κατάλαβα καλά, ότι για την κατάδια τη χώρα δημόσιοι υπάλειοι, και κάτι είπε για Φταίνε και οι την κατάσταση το... το τη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 Στο Λεβέντη κατάλτησες καημένε Το παρεστώ είπα <σχερ> να ότι το δεν τον ψηφίζω Δεν συμφωνώ Δεν τον ψήφισε τώρα Για να δεις <σχερ> ότι έχει κανένα ρεύμα ο Λεβέντης Και πηγαίνει στο <σχερ> 15% μια χαρά να <σχερ> τρέεις από πίσω <σχερ> <σχερ> Σούργελο καραγκιόζι ριζίλη Δεκαία του 90 μέσα δεκαετία του 90, σε χωριό τη Κρήτη, ρε μορμάδα μιλάμε των αποσύντων στην ελληνία να πάμε καλά σου. Διότιστοιχέ. Δεν έχει τώρα, καμιά δεκαδά του. Έχει. Μάκουν να σου πω κάτι. Σε χωριό τη Κρήτη. Αυτό που θα σου πω, αν θέλει το πιστεύει, αν θέλει δεν το πιστεύει. Έχουν γράψει με spray πάνω σε ένα τίγο πασόκ και βάζουν πλία, αλφαία, σίμμα τελεία, όμικρον τελεία, κάπα τελεία. Το κατάλληλο ενώ έτσι. Αυτή είμαστε στο χρόνια δεν ξέρω να του ψηφίζουν. Βάζαν το Αρκτικό σε κάθε γράμμα και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 Έχει περάσει τόση ώρα και δεν είχε κάνει ακόμα μνημόσυνο στο λαμπράκι. Μπορεί ακόμα στη εσύ. Δε. Θα σε ρωτάω μέρα παραμέρα. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μπορεί κυκλοφορήσει στον δρόμο με κανένα μπλουζάκι. Α, με μπλουζάκι <σχει> να δεις την αποδοχή του κόσμου, να δεις τη χαρά. <σχει> και θα το φοράω και ξόβιζο μάνα. Και, <σχει> Αγάπη <σχει> μου, Θα εγώ. Να Παχαλά. Με το κουστό <συντήρια> ναι, έτσι και έτσι, αλλά με την Παναγία πάντα. Επειδή είσαι φεμένο, γι' αυτό. Δηλαδή, δεν ναι. καταλάβω τι εννοεί ΣΥΡΙΖΑ και ξόβιζε. <συντήρια> Αυτά τα φεμένη τα ξόβιζα που βγαίνουν από εδώ και από εκεί και γράφουν πάνω το ΣΥΡΙΖΑ και τη φάτσα του Αλέξη. Η Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Οι αποφάσει για <συντήρια> το χρέο σηματοδοτούν την εκκίνηση μια <συντήρια> εποχή δημιουργία και προκοπή για <συντήρια> τον τόπο. Για τις και τις rock, so damn, Αλλά η ανάπτυξη μέσα από πολύ συγκεκριμένε πρωτοβουλίε και προσπάθειε είναι πρώτον πυλών. Y vie, για τι και τι y Μπορεί η άνοιξη σε λίγε να τελειώνει, όμω η πραγματική άνοιξη τη οικονομία βρίσκεται μπροστά μα. Ο Καζανάκη φίλες και φίλοι θα φορολογείται με 24%.